Τραγουδιστά Ότι τραγουδάει εσένα Από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης Η μουσική είναι μία Είναι για όλους Και αναπνέει ελεύθερα Χωρίς περιορισμούς Κάθε πέμπτη από τις 7 ως τις 9 Στο ραδιόφωνο του Music Heaven Μεγάλη Πέμπτη, 2011, λίγο μετά τι 7, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γειτόνισε τη Σοφία με αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια που ακούσαμε. Τριάζουμε πάρα πολύ μουσικά τα, στα ακούσματά μα, πραγματικά μου είναι πολύ ευχάριστο ότι διαδέχομαι. Σα καλησπέριζω. Ε, Γιώργο Θαλάσση, Έρση, Αλκιόνη, Βέρτ, Καλή μου φίλη στον Νίκο, τον Αλφαγουλφ, στο Moon Child και στους ντροπολού επισκέπτε που είναι παρέα μας αλλά δεν του βλέπουμε. Καλησπέρα σε όλου σα. Βράδυ, μεγάλη Πέμπτη Για απόψε. Είχα ετοιμάσει άλλο πρόγραμμα. Είχα ετοιμάσει να ακούσουμε Blue Ballads έτσι θα έλεγα, δηλαδή μελαγχολικέ μπαλάντες Θα ακούσουμε κάποιε από αυτές που, ται... που ταιριάζουν στο απόψενο δίορο. Μέχρι τι 9 όμω, εγώ δεν θα μπορούσα να είναι διαφορετική η σημερινή εκπομπή από αυτή που τελικά θα ακούσουμε. Μέχρι τι 9 μια εκπομπή με τον Νίκο Παπάσογλου για τον Νίκο Παπάσογλου. Γενικά, ακόμα και κάποιε από αυτέ τι Είχα προγραμματίσει για σήμερα να ακούσουμε. Νομίζω ότι θα ταιριάξουν σε έναν άνθρωπο που για μένα προσωπ... ε... θεωρώ ότι ήταν μια από τι σπουδαιότερε μορφέ για το ελληνικό τραγούδι. Μπορεί η αφορμή που θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Νίκο Παπάζουλα να μην είναι ευχάριστη, γιατί ήταν... ήταν ξαφνικό. Για μένα, πραγματικά, ήταν σαν να έφυγε ένα άνθρωπο που ήξερα χρόνια, παρότι ενδεχομένω ποτέ δεν είχα γνωρίσει τον Νίκο Παπάζουλα κοντά, πέρα από τι συναυλίε. Αλλά είναι αυτή η δύναμη που έχει η μουσική. Να σου μεταφέρει συναισθήματα, να αισθάνεσαι ότι νιώθει πράγματα ακόμα και με ανθρώπου που ίσω να μην συναντηθεί ποτέ. Όπω ακριβώ ανταλλάσσουμε εδώ συναισθήματα, μουσικέ και απόψεις με ανθρώπου που ενδεχομένω πραγματικά να μην συναντηθούμε ποτέ. Κάπω έτσι λοιπόν, ξαφνικά μου ήρθε η αποχώρηση αυτή τη, το βράδυ τη Κυριακή, όπω είπε πριν και η Σοφία, και μάλιστα είχα μπει με την καλύτερη διάθεση στο music, είχα γυρίσει από μια πολύ όμορφη μέρα, δεν ήξερα τίποτα για να είμαι ειλικρινή. Μέχρι που χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν χτυπάει εύκολα το τηλέφωνο για να σου πούνε ότι έφυγε ο Νίκο Παπάζουλο. Εκείνη την ώρα έπαιζε Νίκο Ξυλούρη η Σοφία και δεν μπορούσα να ακούσω Νίκο Ξυλούρη Ρώτησα εκεί στο δωμάτιο επικοινωνίε και μου είπαν: Όντω πέθανε και συνέχισαν την κουβέντα τα παιδιά. Αλλά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την κουβέντα. Δεν ξέρω αν σα έχει συμβεί αυτό. Δεν μπορούσα να πω κάτι άλλο. Ε, κι έτσι λοιπόν απόψε φτάσαμε εδώ να, απο, να αποχαιρετούμε τραγουδιστά τον Νίκο Παπάζουλου, με το δικό μα τρόπο γιατί ο καθένα. Τελείω διαφορετικά αντιλαμβάνετε τη μουσική, το ίδιο αρέθισμα που μπορεί να είναι ο ίδιο άνθρωπος Άκουσα και την πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ όμορφη εκπομπή που έκανε η... η Ερατό, η ήλιο Επίση, διάβασα στο blog, αν δεν το έχετε διαβάσει, ένα εξαιρετικό, πολύ έτσι ανθρώπινο, πολύ ζεστό ε, post που έγραψε στα blogs ο Σβέν. Και πάμε τώρα, τι ήθελα να πω. Πάμε να μα πει μια καλησπέρα ο ίδιο ο Νίκος μια εδώ. Θα εωρείτε για τις επόμενες δύο ώρες Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας Θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι τις 9 λοιπόν. Και να χαιρετήσω την... Τα παιδιά από τη Σοφία Έτσι. Μάλλον ξέχασα να σας χαιρετήσει Λοιπόν το ξέρετε εδώ μια παρέα είμαστε ξαλού ε, Ευχαριστώ που είστε εδώ παρέα μου Και, και παρέα μας βεβαίω γιατί μια παρέα είμαστε Που μεγαλώνει και μεγαλώνει ευχάριστα Μια καλησπέρα και από τον Νίκο Παπάζολου Απόψε δεν θα ακούσετε ρε τραγούδια. Άλος αέρας φύσηξε, σκόρπισαν τα λουλούδια. Τα φώτα σχαμιλώσουμε. Τα όργανα αρχίζουν και αυτά που θα σα παίξουμε το para el Θα έτσι λοιπόν σήμερα. Η αφορμή δεν είναι ευχάριστη βέβαια. Να πούμε μια καλησπέρα και στον Γιάννη, τον Δέοντα. Καλησπέρα Γιάννη, καλώ όρισε. Και θα πούμε και κάποια πράγματα που σε κάποιου είναι γνωστά, σε κάποιου άλλους μπορεί να είναι άγνωστα, αλλά γιατί όχι από την άλλη μεριά, ε, να μην είναι μια αφορμή για κάποιου ανθρώπου να γνωρίσουν ίσω λίγο περισσότερο ή να μάθουν και κάποιε λεπτομέρειε για έναν άνθρωπο, ένα μουσικό που ενδεχομένω δεν γνώριζαν. Θα πούμε και τέτοια απόψε. Ε, Μα είπε καλησπέρα ο, ο Νίκος Παπάσοβλου και τώρα τον ακούμε να τραγουδάει από εκεί που βρίσκεται μάλλον ε, Είναι μια ηχογράφηση της παράβασης από ένα δίσκο που είχε κάνει ο Διονύση Σαββόπουλος Το ζήτω το ελληνικό τραγούδι Δεν είναι η πρώτη ηχογράφηση, η πρώτη ηχογράφηση και γίνεται του Αχαρνείς Θα ακούσουμε λοιπόν έτσι όπως ενδεχομένως τώρα να ακούγεται η παράβαση σε κάποιου άλλους χώρου Αν υπάρχουν κι αυτοί Σαμάδες, και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό Μα τώρα στον αγώνα νικούν οι καρβουνάδε, που έχουν στη μεριά του τον ίδιο τον ποιητή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 η τον στο YouTube, όπου μπήκαν πολλοί άνθρωποι για να δουν βίντεο και στιγμές από παλιότερες από βίντεο κλιπ, από συναυλίες, από εμφανίσεις του Νίκο Παπάζολου στην τηλεόραση βρήκα και ένα post το οποίο είχε φωτογραφίες και ένα πολύ ωραίο τραγούδι τον Ενδελέχια ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να το ακούσουμε και αυτό να το εντάξουμε στην απόψινή εκπομπή που είναι δεν είναι μόνο με τον Νίκο Παπάζουλ, αλλά και για τον Νίκο Παπάζουλου Η Εντελέχεια, ο Δήμπητης Καράς Και τι τραγούδι να σου πω Καλώς την αεροφίλη Μα το επικοινωνήσω που θέλεις κετε και τα λέμε από κοντά εδώ. Έχω τον Αλφαβούλ, τη Νέρση, τη Σοφία, τον Κούκς, τη Μέρι Όμικρον, τον Μοντσάιλτ. Ελα τώρα θα τα πούμε από κοντά. Τετραγούδινα σου πω που να σε ξέρει να εκεί ναι όταν γελάς κι όταν φοβάσαι να εκεί ναι όταν μεθας κι όταν λυπάσαι κι όταν κρύβεσαι στις μοναξιάς τα μέρη Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας να μοιάζει κανένα Μοιάζει μ' όλα όσα αγαπά. Να σου πω πού να χιαέρα. Σαν κι αυτά με στι κασέτε που έχουν λιώσει. Γιατί πάτησαν το χρόνο, σε έχουν νιώσει. Πήραν σύκο σαν το φω και εδώ το φέρα. Τι τραγούδε. μόλι μοιάζει με κανένα τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας μα να μοιάζει να σου πω χωρίς ουσία να το φτύνουν οι σοφοί και, οι να γεννιέται στα και κι εκεί να μένει να μην έχει ούτε λάμψη ούτε αξία μα να στη δική σου καταχνιά όπου τα ξεκινούμε αυτό Λοιπόν, καλησπέρα και στο Τσιπουράκι καλησπέρα και στη Μανουέλα Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω Παιδιά Με του κόσμου ακόμα πουριάζει γιάζει. Στα νοπάς παρμένα η μέρα χαράζει. Φαντάρη χορέυουν τις νύχτες σε άδειες τα μέρα. στο πέλαγο μόνο νεράκι στις τέρνες νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο Κανεί δεν μιλάει την άνοιξη όλη προσμένα κι αυτή προσπερνάει <Κι όλα κύριε Νίκο είναι εδώ Οπως τα άφησες εσύ, και οπως τα ξέρεις από τις λίπις των καιρό και όταν γυρίσεις και ας εδώ, μέσα στη στόμα τη χρυσή νερό να φέρει τις λες πικρό νερό. Το τη της υπάκης, στα πόδια σου κλαίει Η καλή παλιά Παρσεφόνη τραγούδια σου λέει Η φωτιά πληγή που σε καίει λέει να γιάνει Το πικρό το τα <Το> φταίει τ' αδερφού Μακρυγιάννη Πόσο <Το> ακόμα ραγιάδες <Το <σοκοί> <Τοί> Η Κρήτη κοιμάνει <Τοί> <Σκοτεινές> μαυροφόρες μανάδες <Τοί> Στο Οδυσσέα το χάνει Πώς τα άφησες εσύ και πώ τα ξέρει από τις λύπεις των καιρώ Κι όταν γυρίσεις και εδώ μέσα στις στόμα τη χρυσή νερό Να φέρεις τις λισμόνια πικρό νερό Πώ θα τα εσύ και πώ τα ξέρεις από τις λύπεις των καιρό Κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμανα τη χρυσή νερό Να φέρει τις θρησμονιάς πικρό νερό Αυτή είναι μια ιδέα από ένα post της Εμμανουέλλας στο facebook που έβαλε αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου για τον Νίκο Γκάτσο, αλλά ταιριάζει απόλυτα και στην απόψη είναι βραδιά και στον Νίκο Βαπάζου. Μια καλησπέρα και στο Αθανάση που έχω πολύ καλά τον δω και στον Γιώργο, έτσι μαζεύομαστε οι φίλοι. Αυτό εδώ είναι το Music Haven, μια συνάντηση ε, συνοδοιπόρων, φίλων που έχουμε όλοι τα ίδια ενδιαφέροντα. Και αγαπάμε πάνω απ' όλα τη μουσική. Και στη μέρη Όμικρον, βεβαίω στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα. Ε, πάμε στα 1978, όταν κυκλοφόρησε σε παραγωγή του Διονύη Σαββόπουλου η εκδίκηση της γυφτιάς. Από το σημείωμα του Διονύση Σαββόπουλου στο δίσκο, στο πίσω μέρος του άλμπουμ, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σα παρουσιάσω πρώτον δύο συναδέλφου. Τον Ρασούλη και τον Συνθέτη Νίκο Ξυδάκη. Που γράφουν λαϊκά τραγούδια, όχι ιδεολογικά ή αισθητικά, αλλά αγαπητικά. Και να σα αναγγείλω, δεύτερον, ότι στη Θεσσαλονίκη φτιάχτηκε από το θαυμάσιο τραγουδιστή και μηχανοτεχνικό Νίκο Παπάζογλου, ή όπως τον θυμούνται οι παλαιότεροι θαμώνε των κέντρων της Αρετσού και του Καραμπουρνάκη, στούντιο εχογραφή ω δίσκον. Το εγκαινιάζουμε με την εκδίκηση τη Αυτό ο. Αυτό το στούντιο, το στούντιο αγροτικών, φιλοξέρισε πάρα πολλού από του μουσικού που ακούμε σήμερα, που βγήκαν από τη Θεσσαλονίκη και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να είναι πλέον από του σημαντικότερου δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Θα τα πούμε και θα κάνουμε αναφορά σε αυτού. Από το δίσκο εκδίκηση τη Ζητιά, λοιπόν, ο Διονύη Αγόπλου, που ήταν και παραγωγό και έπαιξε αρκετά σημαντικό ρόλο στην να αυτή η μουσική, όλη η όχι μια ομάδα, το πούμε έτσι Ρεύμα, μουσικό Που βγήκε από την Θεσσαλονίκη Και από την Αθήνα βέβαια Και άλλαξε αυτό που λέγαμε μέχρι χτες Λαϊκό τραγούδι Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τότε ως λαϊκό τραγούδι Ας ακούσουμε λοιπόν πως ανοίγει το δίσκο Ο Διονύσης Σαβόπουλος Βρέχει στην Εθνική Οδό Βρέχει στην Εθνική Οδό σε κάποιο τη χιλιόμετρό μους και μα μόνος περπατώ Με το τσιγάρο μου σβηστώ Βλέπω τα μάξια να περνούν τους οδηγούς να με κοιτούν Μα διαφορώ και προχωρώ δεν ξέρω καν για που τραβώ Κάποια τραγουδία γυφτικά από ένα κέντρο, εδώ κοντά. λένε για γάπε και φυλιά μου βαλάντωνουν την καρδιά. Τώρα σε πια. Γκαλιά να ξενί την νύχτα. Αυτή. Από, την πόρτα, την πλειστή, από τον ίδιο δίσκο προχωράμε λίγο πιο κάτω και πάμε να συναντήσουμε μια που είχε κάνει αρκετούς, αρκετές συζητήσει, μουσικές και συνευρέσεις ο Νίκος Παπάζογλου με τον Χάρο δεν τον φοβήθηκε αρκετές φορές συνέβησε μαζί του στο τραγούδι αρκετές φορές τραγούδισε για το πως Μπορεί να αποχωρήσει από αυτόν τον κόσμο. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν, στην εκδίκηση της γυφτιάς, ο Νίκος Παπαζουλου θέτει ερωτήματα στον Χάροντα και με τη φωνή του Δημήτρη Κοντογιάννη αυτό το απαντάει. Του χάρου το παράπονο από την εκδίκηση της γυφτιάς. πιο πρόσωπο αυτού που όλοι φοβούνται. Μα, μα την αυγή τι τη χάνω στη χαρένα χαρίς Κάποιον να με πάρει Αγαπήσαμε την ίδια Μα αυτή δεν μας γουστάρει Παναγιά μαζί μα. Πάμε στο blog της εκπομπής Σε εκεί μπήκε η ζωή με νεράκι αν και πιο μικρή μεγάλωσα με τα τραγούδια του, γι' αυτό και δεν μπορώ να πω ότι δεν δάκρυσα όταν είδε ένα αφιέρωμα που έκαναν την ημέρα που έφυγε. Δύο μέρες μουρμουρίζω το εγώ δεν είμαι ποιητής και είμαι σίγουρη πως θα το βάλει. Εγώ δεν είμαι πίτης, είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι τη στιγμή, πάνω σε τείχο φυλακή και σε παγκάκι. Εγώ δεν είμαι πίτης είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι τη στιγμή, πάνω σε τείχο φυλακή και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τοίχο φύλακή και σε παγκάκι.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 ça los Κλέει σκυφτό κοιμάδελφο του. Είμαι ένα δείπνο μυστικό, δίπλα ο Κλέει σκυφτό κοιμάδελφο του. Όταν το τραγούδι δεν είναι ποιητή από το δίσκο Όταν κινδυνεύει, παίξε την Πουρούδα. Αν ε... αναλογιστεί κανεί ότι ο Νίκο Παπάζολο σε όλα τα χρόνια στην ουσία παρότι ήταν μέγιστο και όχι μόνο ω αλλά και ο συνθέτης και ω παραγωγό δίσκων, γιατί έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο ελληνικό τραγούδι που γνωρίζουμε από το 80 και μετά. Αν αναλογιστεί κανεί λοιπόν την παραγωγή των δίσκων που έκανε, είναι πάρα πολύ λίγη. Στην ουσία μιλάμε για πέντε δίσκους δικούς του, απολύτως προσωπικούς και ένα live τα οποία όμως όλα τα τραγούδια σχεδόν από κάθε δίσκο είναι τραγούδια που τα αγαπήσαμε και πλέον σκεφτείτε, μπορεί να βοηθεί κανείς όταν ακούμε δίσκους πόσο δύσκολο είναι πλέον να ακούσει ολοκληρωμένους δίσκους από πολλούς τραγουδιστές και να ξεχωρίζουν και όλα τα τραγούδια από την αρχή μέχρι το τέλος ε, πέρα βέβαια από τι πολύ σημαντικέ συμμετοχέ που είχε, θα πούμε και άλλα γι' αυτά. Ε, τελικά το να είναι κανεί σημαντικό δεν με θυμίζει ποτέ με την ποσότητα. Με το πόσο, γιατί φανταστείτε ότι στο ίδιο διάστημα από τι αρχέ του 80 μέχρι σήμερα, αν έβγαζε κάθε χρόνο δίσκο όπως κάνουν αρκετοί άλλοι, ή και δύο ή και τρει, θα μπορούσε να έχει ολόκληρη δυσκογραφία μπροστά του. Πέντε δίσκοι λοιπόν, προσωπικοί και αρκετέ βέβαια, πολύ περισσότερε ακόμα συμμετοχέ σε δίσκους άλλων ή πολύ φτιάχνουν αυτή την ιστορία που στην ουσία είναι και η δική μας ιστορία μαζί με αυτού του Νίκου Παπάζουλου Το πηγάδι λέει η ζωή επίσης στο blog είναι επίσης ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει συναυλία στην πρέφεζα Ο Ιδροχός, ο Αύγουστος και πόσα ακόμα τραγούδια που θα μπορούσα να γεμίσω όλο το blog του αφιερώματος, έχουν στιγματίσει πολλές στιγμές τη ζωή μου, άλλες θανάχωρες και άλλες χαρούμενες, γεμάτες χώρο. Καλή ακρόαση λέει η ζωή και μακάρι να προλάβω να ακούσω. Και στο σκοτάδι μα ο κουβάς που ρίχσαν αγαμέ στο σκοτάδι ψηλά επανω στεκοντάν γεμάτη σελήνη, μα παφλασμός δεν άρα ο δεν ταράξε την έκρη και Το πρόσωπό σου κράτησα κι είδα τα δυο σου μάτια γεμάτα δρόσερο νερό κρυστάλλινα κανάτια Γεμάτα δρόσερο νερό, κρυστάλλινα κανάτια. στέρεμα τη κρίνης Ακόμα παίζουνε κρύφτο Στον κήπο στην καρδιά της μνήμης Ακόμα παίζουνε κρύφτο Στον κήπο στην καρδιά της μνήμης Κρύψε με, με στα χέρια σου Πες μου να μη φοβάμαι Θα σ' αγαπώ παντοτίνα Πάντα δικό σου θα είμαι Θα σ' αγαπώ παντοτίνα Πάντα δικό σου θα είμαι Το πρόσωπο σου κράτησα Είδα τα διοσου μάτια γεμάτα ματα δροσερό νερό, κρυστάλλινα κανάτια καιμα ματα δροσερό νερό, κρυστάλλινη Αυτό, αυτός ο λιγμός στην ερμηνεία του Νίκου Παπάζων νομίζω ότι είναι κάτι από αυτά που πολύ δύσκολα μπορεί να πούμε ότι θα βρουν αντικατάσταση. Είναι αυτές οι περιπτώσει που είναι πολύ μοναδικές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, στην παγκόσμια μουσική. Υπάρχουν κάποιοι οι, δημιουργοί ή κάποιες οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι. Όσοι θα πούμε Mercury, έχω ακούσει αρκετού, ότι είναι οι αντικαταστάτε του Freddie Mercury, και η αντικατάσταση όπως λέει και ο Αλγίνος Ιωαννίδης δεν έγινε καμία σε τέτοιες πολύ μεγάλες μουσικές μορφές Ο Νίκος Παπάζογλου λοιπόν ήταν σπουδαίος και ως παραγωγός ο ίδιος το στύνδιο αγροτικών το οποίο ξεκίνησε την ιστορία του στην ελληνική δικτυγραφία με, το... με την εκδίκηση τη γεφτιάς έτσι όπως μας την περιέγραψε ο Σαβόπουλος πριν το 1985 κυκλοφόρησε σε παραγωγή του Νίκου Παπάζογλου την ηχογράφηση την έκανε ο ίδιο ο Νίκο Παπάζοβλου στο στούντιο Αγροτικών στη Θεσσαλονίκη. Ένα συγκρότημα το οποίο μόλι κυκλοφορήσε τον πρώτο του δίσκο λίγο νωρίτερα και κυκλοφορούσε το δεύτερο δίσκο του που θα έμεινε να κάνει την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και το ξεκίνημα μια σπουδαία καριέρα για τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Η ΦατΜΕ. Το ρίσκο κυκλοφόρησε σε παραγωγή του Νίκο Παπάζοβλου, ο οποίο επιμελήθηκε όλη τη δουλειά. Υπάρχει και στο εξώφυλλο στην πίσω πλευρά του δίσκου μια φωτογραφία του μαζί με ένα εισιτήριο, Θεσσαλονίκη, Αθήνε, θέσεις Β, Δραχμές, πώς γράφει εκεί, 65, 765. Στο ρίσκο, στο μόνιμο τραγούδι, συμμετέχει και ο ίδιος ο νίκο Παπάζουγλου, κάνει τη δεύτερη φωνή, ακούγεται έτσι κάπως στο βάθος, σαν μια ηλεκτρονική φωνή, δεν είναι ξεκάθαρη δηλαδή η συμμετοχή του εδώ. Πάμε να τα ακούσουμε. Ρίσκο με τη συμμετοχή και του Νίκου Παπάζουγλου εδώ στα φωνητικά. Λίγο πιο ρυθμικό από τα υπόλοιπα, αλλά νομίζω ότι επιβάλλεται να το ακούσουμε και αυτό. Πες να γεμίζει το κενό που της χωρίζει Δυο αγάπες πολεμάνε μέσα μου βαθιά Μη μ' αφήσουν πως φοβάμαι μα δεν αφήνω και καμιά Summer Καλησπέρα και καιρούργου φίλου που ήρθαν στην παρέα μα. Καλησπέρα στην Αλκόνι που ήρθε στο δωμάτιο επικοινωνία. Καλησπέρα Ρούλα, καλώ ήρθατε. Είστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζοβλου απόψε, εδώ στο Παίσο Τραγουδιστάν. Τον αποχαιρετούμε. Έφυγε ξαφνικά την περασμένη Κυριακή. Ακούγαμε ότι δεν είναι καλά. Μάλιστα, μια-δύο μέρε πριν είχα διαβάσει ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε πρόβλημα. Ακούγαμε από παλιότερα ότι υπήρχε πρόβλημα με την υγεία του, αλλά. Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ακούγαμε την είδηση ότι έφυγε από κοντά μας. Και με αφορμή αυτό λοιπόν, ακούμε τραγούδια, στιγμές από τον Νίκο Μαπάζογλου, για τον Νίκο Μαπάζογλου, με τον Νίκο Μαπάζογλου, δύο ώρες με όλα αυτά που έχει αφήσει πίσω του και είναι πραγματικά σπουδαία και τα κρατάμε εδώ και τα κρατάμε γερά μαζί μας και συνεχίζουμε. Η Ήλιό, γερατό μας, μπήκε στο blog της Ικοπαμπής και έγραψε... Μόλι έμαθα τον χαμό του, σκέφτηκα πόσο προφητικό ήταν το στιχάκι που είχε τραγουδίσει πριν χρόνια στο Εγώ δεν είμαι ποιητή. Το Είμαι ένα δείπνο μυστικό, δίπλα μου ο Ιούδας Κλέη Κιυτό, και είμαι αδερφό του. Και έφυγε λίγο πριν τη μεγάλη εβδομάδα τελικά, Κυριακή των Βαΐων. Ομολογώ πω από τη χθεσινή μου εκπομπή, γιατί είχε εκπομπή την Τρίτη το βράδυ, ήλιο στι 11, όπου έκανε τη δική της. το δικό τη αφιέρωμα με, με τα δικά τη τραγούδια, με αυτά που. Με τα τραγούδια που, που ήθελε η ίδια να αφιερώσει σε μια εκπομπή δύο ώρες για τον Νίκο Παπάζογλου, χωρίς να κάνω αφιέρωμα γιατί δεν ήταν κάτι τέτοιο, νιώθω πω δεν έχω πει ακόμα γράφει γερατό τίποτα για το πώ νιώθω για εκείνο και τα τραγούδια του. Μακάρι να μπορέσει να τα εκφράσει εσύ για μένα, δεν δηλαδή, γερατώ. Και το δικό μου σχόλιο είναι ότι ούτε κι εγώ μάλλον. Πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε σε, σε ένα δύο να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε. Σομαντικό για μένα είναι ότι είμαστε εδώ φίλοι και τα μοιραζόμαστε όλα αυτά και χαίρομαι πάρα πολύ που του περισσότερο του γνωρίζω και όσους δεν γνωρίζουμε θα του μάθουμε γιατί εδώ είμαστε μια παρέα που μεγαλώνει και μεγαλώνει ευχάριστα. Είμαστε σε αυτό το κομμάτι που αφορά τι παραγωγές του Νίκου Παπάζογλου 1989 Ο Νίκος Παπάζογλου σημειώνει με τον δίσκο αυτό εγκαινιάζουμε μια σειρά μουσικών εκδόσεων που στόχο έχει την εμφάνιση νέων καλλιτεχνών οι οποίοι αρθρώνουν το δικό του λόγο. ανεξαρτήτως του αν εμπίπτει στα κυρία ρεύματα τη εποχή, έτσι για να ανθίσουν χίλια λουλούδια, έγραφε ο Νίκο Παπαζοβλου, ο οποίο ανέλαβε την διεκπαιρέωση τη παραγωγή, την ανορχίστρωση, την ηχοληψία, μόνο του όλα, στο στούντιο αγροτικών πάντα τη Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Και αν δεν υπήρχε αυτό το στούντιο, αν δεν υπήρχε ο Νίκο Παπαζοβλου, δεν ξέρω αν θα είχαμε μάθει και θα είχε γίνει αυτός που είναι σήμερα, αυτός που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο την παραγωγή το 1989 είχε αναλάβει ο Νίκος Παπάζογλου. Στον πρώτο του δίσκο. Κατοχτέ, μάδιε, κυριακέ. Μια πυραμιά, μια κι άλλη μια, Σαν απειλή, σαν βρυσιά. Ψυχή, μου πιες, πιες, θες, και Αυτό το στενό πόσο σε ζητώ, Κι μα αλλού σκέψη, αλλού μου, σου τυράνει το νου. Κι είναι πρωί, πόρτα κλειστή. Στοριακά, νεκρά, φωτά, πιστά. το δρόμο ξανά. Έτσι κάπως δημιουργήθηκαν οι στρογγυλοί δίσκοι Ήταν η εταιρεία στην οποία Έτσι έτσι όνομασε την εταιρεία παραγωγής Που έκανε δίσκους Ο Νίκος Παπάζογλου στο Αγροδοτικόν Από εκεί και μετά Και έτσι λοιπόν ήταν το 1991 Ήρθαν τα παραμύθια του ο Μάλαμα Και αυτή τη φορά τη δεύτερη πλευρά του δίσκου Την ανοίγει ο Νίκος Παπάζογλου Και η Κύρκη Μάγισσα Κύρκη Πού με πας Μια πέτρα στην άκρη του δρόμου Κι είμαι παιδί κουρασμένο στον ίσκιο σου Μοιάζεις με λέξη που φτιάχνει τον κόσμο και εγώ στα που βρέχει τα χείλη σου Μάγισσα κύρκι που με πας Σε ποια γωνιά μ' και με σβήνεις. Έχω ξεχάσει τι ζητώ. Ζω στο δικό σου κόσμο και απορώ. Στα ζάρια τη μαύρη χαρά μου Μα περιμένω βουβός στο κατόφλι σου Έρχεται η νύχτα και φένκις μπροστά μου Σαν ναυαγός κολυμπάω στο σεντόνι σου Μάγισσα κύρκη που με πας Σε ποια γωνιά μ' αφήνει και με σβήνεις Έχω ξεχάσει τι ζητώ, ζω στο δικό σου κόσμο και απορώ. Μάγισσα κίρκοι που με. Πια γωνιά μ' αφήνει και με σφήνεις. Έχω ξεχάσει τι ζητώ. Ζω στο δικό σου κόσμο και απορώ. Το 1991, το 1993 έβγαλε τον πρώτο του δίσκο άλλος ένας από τους σπουδαίους μας τραγουδοποιούς σήμερα το 1993 λοιπόν κυκλοφόρησε η Άγια Νοσταλγία και εδώ την παραγωγή την ανέλαβε ο Νίκος Βαπάζογλου ο οποίος μάλιστα συμμετέχει και στο δίσκο και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο ότι ήταν σπουδαίος ο ίδιο σαν τραγουδιστής και σαν δημιουργός αλλά και όλη αυτή η σχολή των συνθετών και των τραγουδιστών από την Θεσσαλονίκη Θεωρώ ότι ενδεχομένω δεν θα είχε βρει διέξοδο αν δεν υπήρχε το αγροτικό. Αν δεν υπήρχε ο Νίκο Παπάζογλου, ενδεχομένω θα ήταν τελείω άλλη η πορεία που θα είχαν στη μουσική. Ε, Παραγωγή ο Παπάζογλου, λοιπόν, και μάλιστα συμμετέχει στο δίσκο όπω συνήθιζε να κάνει με μια δεύτερη φωνή, ω άλλε φωνέ του δίσκου, σημειώνεται η παρουσία του Νίκο Παπάζογλου. Σε ένα τραγούδι που μιλάει για χέρια τρελαμένα. Η θάλασσα έχει κύματα, η κουταλιά κανένα και το κορμί που μου δώσαν χέρια έχει τρελαμένα. Από τον πρώτο δίσκο του Θανάση Παπακοσταντίνου σε παραγωγή του Νίκου Παπάζολου. κανένα και, και το κορμί που μου δώσαν χέρια έχει τρελαμένα δεν υπάκουνε στο μυαλό σήκωσαν μπαϊράκι άκουνε μόνο και τα σβή Φιαστικά στη μουσική, τη γέννα έχω μοντά μου δυο παιδιά και μια κυρα ορέα. μάταλολάτα τα χέρια μου τελειώθελουν παρενεύει. Αυτά ήταν τα τρελαμμένα χέρια από την Άγια Νοσταλγία, ένα εξαιρετικό δίσκο του Θανάσυ Παπαποκοσταντίνου. Το πρώτο του, μάλιστα. Στη συνέχεια, λοιπόν, όταν πλέον ο Θανάσυ Παπακοσταντίνο άρχισε να βγάζει δίσκους και να γίνεται αυτό που είναι σήμερα, που έχει φτιάξει ένα πολύ δικό του και μεγάλο κοινό, ε, και είναι ένα από του σπουδαιότερου μα συνθέτε τραγουδοποιού, ο Νίκο Παπάζουλου συμμετείχε πλέον ο τραγουδιστή σε δικό του δίσκο. Στην αγρίπνια τραγούδησε σε δεύτερη εκτέλεση εξαιρετικά ένα ελληνικό blues θα το έλεγα εγώ Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της φωνής του Παπά Κωνσταντίνου Που έψαχνε να βρει τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου και όταν τη βρήκε έγινε αυτό που θα, θα ακούσουμε τώρα Άστρο θαμπό του πρωινού Για χάρη σου αγριπνούμε, Η αναπνοή μα σου μιλά Κι βράχι βράχοι κρύφα ακούνε Άστρο του πρωινού Το φως σου μακρό το στέλνεις Άστρο του πρωινού Που τη ζωή μας φέρνεις Άστρο του πρωινού Άστρο θαμπό του πρωινού Βλέπουμε να συμώνεις Κι όσο έρχεσαι Το φως σου δυναμώνεις Άστρο του πρωινού Θείο Πόρφυρο φορώντας πλησιάζεις αστέρι που πριν έλθεις καν άστρο μου φεύγεις πάλι, άστρο του πρωί Καμπό του πρωινού Για χάρη σου αγρυπνούμε Και τούτη ημέρας μας βρει με αυτούς που αγαπούμε Άστρο του πρωινού ευχή για όλους σας η ημέρες να σας βρουν με αυτούς που αγαπάτε Είμαστε, πήγε, έχει πέρασει η πρώτη ώρα, είμαστε στις 8, 8 Μέχρι τι 9 θα πάμε έτσι, ένα αφιέρωμα δικό μου στον Νίκο Παπάζογλου Ένα-δύο αφιέρωμα στο Πες το Τραγουδιστά απόψε Και ακόμα ένα άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με αυτή του Νίκο Παπάζογλου Ήταν ο, ο Ρεφέ Σπερίδης Το 1990 και όταν ακόμα βρισκόταν σε αναζήτηση ε, δισκογραφικών αταιριών για να δώσει τα τραγούδια του και όταν είχε φάει ήδη κάμποσε πόρτε από τι δισκογραφικές εταιρείε, του πρότεινε, από ό,τι λέει, είχε πει ο ίδιο σε μία από τι συνεντεύξει του, ένα παραγωγό δισκών, του είπα: Γιατί δεν δίνει τα τραγούδια σου να τα πει ο Παπάζοχλου, που θα τέριαζαν. Και λέει, κάπω έτσι ο Ορφαέα Περίδη επικοινωνήσε με τον Παπάζοχλου, και έτσι κάπω έτσι τα τρία πρώτα τραγούδια του Ορφαέα Περίδη, που με το δικό του όνομα μπήκαν στη δισκογραφία ήταν αυτά που υπήρχαν στα Σύναργα που κυκλοφόρησαν το 1990. Τρία τραγούδια είχε ορφέ παίρνει σε αυτό το άλμπουμ. Και τα τρία το ένα καλύτερο από το άλλο. Ανάμεσά τους και αυτό που έκλεινε το δίσκο. Φεύγω. Κάθε μέρα φεύγω όλο πιο μακριά. Στη νύχτα μια σπροσιά Παίρνει φωτιά Και ξημερώνει Στη τελευταία ρουφισιά Παίρνω όργο να τελειώσει πια Ό,τι τελειώνει Μπαίνω στο τρένο για να με βρει σε άλλο μέρος η μέρα ετούτη που θα πει, να με γλιτώσει από εκεί που ήμουνα ξένος. Φεύγω, φεύγω, κάθε μέρα φεύγω πιο μακριά, φεύγω, φεύγω, τόσα χρόνια φεύγω στην καρδιά μου, όλο πιο κοντά. στα μάτια μου ένα φως και κάνω ανάκριση μονάχος ο χωρισμένος μου αυτός είναι που χώρισε τον κόσμο από λάθος Ομονιρεύω μα στο ξύπνιο και να νελισμονιά αυτή που ανοίγει πόρτε το πρωί στον πρωτοχτήπο. Φεύγω, φεύγω. Τόσα χρόνια φεύγω στην καρδιά μου όλα πιο κοντά. Και μια που είμαστε στα σύνεργα θα μπαίνουμε εκεί Θα μπίνουμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι Του Ορφέ Περίδη, ακόμα ένα τραγούδι Στο οποίο ο Νίκος Παπάζουγλου Εδώ και πάλι μιλάει για το θάνατο Και λέει θάνατο θέλω να έχω τραγικό Όπως ται, ταιριάζει σε έναν ποιητή μεγάλο Και η μουσική και τα λόγια του Ορφέ Περίδη Που βότα θα πηγαίνω στο βουνό. Να πέσει μια χελόνα στο κεφάλι μου. Που ένα σαϊτόν από ψηλά θα έχει αφήσει που ένας από ψηλά θα έχει αφήσει Θα να το θέλω να έχω τραγικό Όπως αρμόζει σε ένα μεγάλο και να με με τα σκουπίδια στη φωτιά Στην ύψη κάμινο με τα ναρκωτικά Εκεί με πάθο που θα λέω ένα τραγούδι, να μην μου φτάσει η ανάσα και να σβήσω σε μια κορώνα που θα αφήνω στο ρεφρέν. Σε μια κορώνα. Θα αφήνω στο ρεφρεν Θα να το θέλω να έχω δοξασμένο Κάνθ' πρέπει σε τραγούδι στη μεγάλο Και να καω δεν θέλω τάφο και στολίσματα το με τα πλαστά Υπάρχει ακόμα ένα τραγούδι το οποίο έχει κάνει αναφορά στον αθάνατο ο Νίκος Βαπάσουλο θα το ακούσουμε πιο μετά αυτό Προς το παρόλο θα μπήνουμε ακόμα σε αυτό το δίσκο, τα σύναργα Είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη σε εύρωση προσωπική του δισκογραφία. Αλλά όλα τα τραγούδια από κάθε δίσκο είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Κάτι πολύ σπάνιο και κάτι που δεν έχει να κάνει, όπω λέγαμε, με την ποσότητα και με το αν κάποιο βγάζει κάθε χρόνο και από ένα δίσκο. Στο δίσκο αυτό, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που έγραψε εδώ μουσική και στίχου, έγραψε ο Γραφείο Παπαδίδη. Στο αυτό που θα ακούσουμε τώρα, έγραψε η Βάσο Αλαγιάννη, η οποία και επίση έχει δέσει τη δική τη την πορεία, τη συνθετική, με αυτή του Νίκο Παπάζουλου. Μερικά πιο γνωστά τραγούδια που έχει γράψει τα Νίκο Παπάζουλου. Και αυτό εδώ το πολύ ωραίο ζευμπέκικο. Σήμερα έχουμε μπαλάντα και ζεμπέκικα Γιατί και το ζευμπέκικο εκφράζει τη θλίψη που μπορεί να αισθάνεται κάποιο είτε για την απώλεια είτε για τη μεγάλη εβδομάδα. Για όσου το αισθάνονται ακόμη περισσότερο, μια που είναι η μεγάλη πέμπτη απόψε. Ε, αυτή λοιπόν η θλίψη μπορεί να εκφραστεί το ίδιο δυνατά με μια μπαλάντα ή με ένα χαμηλόφωνο μελαγχολικό τραγούδι. Το ίδιο και με ένα ζευμπέκικο που λέει. Απόψε είμαστε και δυο μας σιωπηλοί Ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη Το ξέρω θα μου δώσεις ένα φιλί Και θα μου πεις Να μείνουμε δυο φίλοι Λοιπόν Πόσες φορές έχουν ακουστεί αυτά στη ζωή μας Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι Ούτε εχθροί Αυτό ακούστηκε μια φορά Και δισκογραφήθηκε Στο δίσκο του Νίκου Así energa. Entonces, Αυτή. θέλω ένα όνειρο να χανα. κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι δει για να μου πεις να Ασύκε να τσιγάρο και φύγε η να με δεις Δεν θέλω να με δεις να απογνώμαω Δεν θέλω να με δεις. Και ποια είναι αυτή Θέλω ένα όνειρο μονάχα να Κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί 1980 με 1981 έγιναν ηχογραφήσεις για τον δίσκο των χειμερινών κολυμβητών και πάλι εδώ ο Νίκος Παπάζογλου είναι αυτός που ανέλαβε την ηχοληψία και τη μίξη στα στούντιο της οδού Παπάφη όπως σημειώνεται στο δίσκο και έτσι βγήκε ο πρώτος δίσκος των χειμερινών κολυμβητών και του αγύρι Μπακερτζή αρκετά χρόνια αργότερα ακούστηκε αυτός ο δίσκος ε, όταν πλέον είχε, είχε οριμάσει πούμε, όλο αυτό με το καινούριο. Γιατί στι αρχέ τη του 80 βεβαίω ήταν αρκετά δύσκολο να ακούει κανεί μια φωνή σαν το το γύριμπαγκυρτζή να λέει: Τα κύματα τη θάλασσα μου το πανέλθουν αυτή τη νύχτα. Μια αύριο ποιο ξέρει. Κι ο νεκρό τη μνήμη, μα μια φύση στον νεφέρα, στο χάο και στο όνειρό, απελπισία χωρά τα